Όταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν κουτσέντε, ηταν Βαίνει τάξη στον τόπο, όπω ακούσατε, γεράσιμο για κουμάτο. Όποιο θέλει να πάει στον παπαράτσι, εννοείται στη μήκονο και να είναι ο παπαράτσι απέναντι, γιατί θέλει και μια μεταγλώτηση και ερμηνεία ο Γιακουμάτος, όπως όπω όλοι οι μεγάλοι τη τέχνη. Όποιο θέλει λοιπόν να πάει στον παπαράτσι και να βγάλει φωτογραφία με τα πούρα και όλα τα υπόλοιπα, θα το πληρώσει. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη. Αυτά βγαίνουν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και τον αντίκτυπο που έχει και τον απόϊχο που ζούμε τι τελευταίε μέρε. Αυτά είναι μετά τι εκλογέ. Θα πάρθουν τα σχετικά μέτρα, το ανακοίνωσε ο βουλευτής Γεράσιμος Γιακουμάτος με την τόλμη που τον διακρίνει. Ο αντιπρόεδρο αυτή τη κυβέρνηση, Ευάγγελο Βενιζέλο, γνωστό και με άλλα προσδιοριστικά επίθετα ή ονόματα, διαλέγετε και παίρνετε, μίλησε για την έξοδο, για την έξοδο που πρέπει να έχει κάθε άνεργο και κάθε Έλληνα. Με ασφάλεια και σταθερότητα να ολοκληρώσουμε την έξοδο κάθε Έλληνα και ιδίω του ανέργου, αυτού που αγωνίζονται να επιβιώσουν. και τέσσερα και 3,14 και τέσσερα, ζερό μηδέν Με ασφάλεια και σταθερότητα να ολοκληρώσουμε την έξοδο κάθε Έλληνα και ιδίως τους ανέργους, αυτούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν Η έξοδος με τη σχετική εξόδιο ακολουθία είναι η νόμοι Και όλα αυτά που ψηφίζονται και θα ψηφιστούν τώρα που θα γίνει και ο ανασχηματισμός και θα φορτζάρει η κυβέρνηση για το επόμενο τρίμηνο γιατί θα έχουμε ξανά εκλογές όπως λένε ε, κάτι οι Ινδιάνοι που μας αυτά τα γνωστά φύλλα ή δέντρα οι ρίζες πάνω εκεί στα βουνά. Το ζερό και την πρόσθεση και το άθροισμα που οδηγεί σε ζερό όπως λέει το έχει κάνει ο Μάικς Βορύδης στην αίθουσα της Βουλής θα ακούσουμε στην πορεία για ποιον ακριβώς λόγο. Η Αλσάλεφ δεν βγει και ευρωβουλευτήνα. Ποιο χάνει, το Ευρωκοινοβούλιο χάνει. Εμεί χάνουμε. Όχι, εμεί θα την έχουμε εδώ και είναι πολύ καλό αυτό για μα. κυρίως για την κεντροαριστερά, για την Ελιά, για το Πασόκ και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Η Αλσάλεχα κάνει μια δήλωση με μονή ανάγνωση. Α έρθουν, να το mm. να βάλουμε το καλύτερο πλαίσιο που πιστεύουν. Α έρθουν όμω. Α Ας... έρθουν οι σύντροφοι. Mm. Α έρθουν. Α έρθουν οι Συρινέ. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε κύριε. πολύ ανοιχτοί. Ναι. Α έρθουν οι σύντροφοι, mm. α έρθουνε. Α έρθουν οι Σιρήνε, <Τι> α έρθουν οι Σιρήνε, <Τι> α έρθει έστω ένα υδραυλικός. Όχι, είναι αυτό, δεν είναι η Αλσάλεχ. είναι και πιο χρήσιμο ο υδραυλικό σε όλα αυτά. Καλούσε του συντρόφου να έρθουν, γιατί εκεί περιμένουν να πούνε τι απόψει του. Ο διάλογο και η ένταση που υπάρχει στην κεντροαριστερά για να φτιαχτεί ο περίφημο πόλο. Όπω όλοι λένε. Από αυτό τον πόλο δεν ξέρουμε αν θα λείπει. ο Κουβέλη, είναι ένα μεγάλο θέμα. Παρετήθηκε. Ο σοβαρός πολιτικός, ο γέρνης τη πολιτικής, ο Νέστρος, χίλια δύο επιθετικοί προσδιορισμοί ειδικά για το κουβέλι, πάνω απ' όλα σοβαρός όμως, το λέει και οι δημοσκοπήσεις, συνεχώς οπότε ρωτάται ο κόσμος, έχει κάτι καλό να πει για το Φώτη Κουβέλη, παρετήθηκε αλλά χτες όταν ήταν εδώ, στον μάλιστα καθόταν και σε αυτή την καρέγκλα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου, τελικά είπε ότι παρετήθηκε, αλλά μα θέλουν οι άλλοι, μπορούν και να τον παρετήσουν, μπορούν και να μην τον παρετήσουν. Δεν επιχειρώ καμία άλλου τύπου ερμηνεία από αυτή που καταγράφεται, διότι στην πολιτική και κοινωνική ζωή αυτό που καταγράφεται πρέπει να αξιολογείται. Αλλά εάν τα όργανα του κόμματο, εάν η κεντρική επιτροπή, στην οποία θα μιλήσω την προσεχή εβδομάδα, θεωρούν ότι έχω κάνει τόσα λάθη, Βέβαια, να κάνουν αποδεκτή την παρέτησή μου. Και 411 και 314 και 4 ζερό. Μηδέν. Αλλά εάν τα όργανα του κόμματο, εάν η κεντρική επιτροπή, θεωρούν ότι έχω κάνει τόσα λάθη, βεβαίω να κάνουν αποδεκτή την παρέτησή μου. Ναι, βέβαιο, να την κάνουν. Αν δεν θεωρούν όμω ότι δεν έχει κάνει τόσα λάθη, δεν πρέπει να την κάνουν να αποδεχθεί. Ο ίδιο την έκανε για να μην την κάνουν να αποδεχθεί. Σοβαρότητα. Μόνο μία λέξη ταιριάζει. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, τη σοβαρότητα ειδικά του Φόντι Κουβέλη. Αλλά είναι αλλιώ, ήταν το ζει και σε πιο κρίσιμε καταστάσει. Όλα αυτά, χάρη στην ψήφο του ελληνικού λαού, ένα μικρό δείγμα του τι ακριβώ μπορεί να καταφέρει, αν έχει κέφια, ο ελληνικό λαό. Χτε δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, υποψήφιο πρωθυπουργό, αυριανό πρωθυπουργό από ό,τι φαίνεται, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά που κάνουν και σκέφτονται ότι να κάνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και στην συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ένα αριστερό, έχει ξαναπάει, δεν είναι πρώτη φορά. Πήγε για άλλη μια φορά στου βιομήχανου. Και ξέρετε τι σημαίνει αριστερό, να βρίσκεται στου λύκου μέσα. Εκεί λοιπόν στους Λύκους είχε ρεαλιστικές προτάσεις, διότι πώς κρίνει τη σοβαρότητα ενός πολιτικού και της αριστεράς από τη ρεαλιστικότητα των προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές συμπυκνώνονται στο όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση. Και η Λύκη και τα πρόβατα. Έχουμε την επιδίωξη να συνεργαστούμε με ειλικρίνεια και να αναπτύξουμε μια λειτουργική, θεσμική σχέση με το σύνδεσμό σα. και να αναπτύξουμε μία λειτουργική, θεσμική σχέση με το σύντασμό σας. Έχουμε τον κίνδυνο να παραλάβουμε και μια χώρα διχασμένη. Στόχος μας είναι να την επανενώσουμε. Αυτή, αν θέλετε, θα είναι και η ιστορική αποστολή μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και η επανένωση και όλοι μαζί, και κυρίω η λειτουργική σχέση που πρέπει να έχουμε η αριστερά, η κυβέρνηση εννοείται, με του βιομηχανού. Είναι πολύ ωραία αυτά και πολύ αισιόδοξα πάνω απ' όλα, διότι πώ αλλιώ μπορεί να προχωρήσει ο τόπο, αν δεν υπάρχουν λειτουργικέ σχέσει. Ο καθένα τώρα μπορεί να εννοήσει και να καταλάβει ό,τι θέλει από αυτόν τον ορισμό. Έτσι κι αλλιώ φλου είναι, γι' αυτό υπάρχουν οι λέξει για να όχι εξηγούν τι περισσότερε φορέ, αλλά νοθολώνουν αρκετέ φορέ. Η κουβέντα στο χθεσινοβραδινό παράθυρο ήταν για την αλαζονία. Ήταν ο Κοντονή από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Παναγετόπουλο, Υπουργό Πολιτισμού ακόμα, γιατί με τον ανασχηματισμό ακούγονται διάφορα, ακόμη και ότι μπορεί να αναλάβει ο Άδωνη το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά αυτά είναι φήμε. Ο Πάνο Παναγετόπουλο, εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί που μιλούσαν για την αλαζονία, ότι είναι αλαζόνο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να τα καταφέρει, και μετά το εκλογικό ποσοστό τη προηγούμενη Κυριακή έχει βγει πολύ δυναμικά και κουνάει τα δάχτυλα εκεί ο Πάνος Παναγιτόπουλος ήθελε να μιλήσει για την αλαζονία και χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα για να τεκμηριώσει ότι ε, η αλαζονία είναι του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βεβαίως να συνειδητοποιούμε μάλλον το κατάλαβε ότι και ο ίδιος εκείνη την ώρα φερόταν πιο αλαζονικά Και επιδεικνύεται Κοπήσε, ρε, κύριε, και επιδεικνύεται, ναι, κύριε ναι, ναι. συνάδελφε μια απαράδεκτη αλαζονία πριν, αλαζονία πριν ακόμα γίνεται κυβέρνηση Και Μα... αυτό δεν θα γίνεται σίγουρο, κυβέρνηση κύριε αυτό δεν θα γίνεται ποτέ κυβέρνηση και τέσσερα έντεκα και τρία δεκατέσσερα και τέσσερα Ζερό Μηδέν Η κυβέρνηση έχασε τη χειρότερη στιγμή της από εδώ μπορεί να περιμένει μόνο το στιγμή. καλύτερο Από εδώ μπορεί να περιμένει μόνο Είσαι, το ειναι, καλύτερο. Είπε και αυτό. Ναι, ότι από εδώ και πέρα μόνο τα καλύτερα έρχονται. Για τη Νέα Δημοκρατία προφανώ. Αστείο, άτυρα. Αλλά το προηγούμενο ήταν ωραίο ότι εμεί δεν είμαστε αλαζόνε. Αλλά εσεί δεν θα γίνεται ποτέ κυβέρνηση. Επειδή είσαστε εσεί αλαζόνε. Ένα ωραίο συλλογισμό. Πάνω απ' όλα πατάει στη λογική. Και είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό. Ευχάριστα έρχονται και για το έθνο. Δεν διευκρίνησε το Ροβενιζέλο, αν εννοεί την εφημερίδα ή το άλλο. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ καθαρό. Καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι μας είπε ο κάθε Έλληνας πολίτης στα τσακίδια ξέρουμε τις προτεραιότητες του έθνους πραγματικά διασκεδάσαμε πρέπει το έθνος να α**θεί και πάλι γιατί είναι διχασμένο σε λάθος βάση πραγματικά διασκεδάσαμε πραγματικά διασκεδάσαμε Πρέπει το έθνος να αιχθεί και πάλι γιατί είναι διχασμένο σε λάθος βάση. Σε λάθος βάση είναι διχασμένο και έχει και την πρότασή του για το έθνος. Μάλλον εννοούσε το ελληνικό από ό,τι καταλάβαμε από τα συφραζόμενα χωρίς βέβαια να το διευκρινίσει έτσι όπως θα έπρεπε. Ε, τα γέλια στο ενδιάμεσον τη κυρία Βούλτεψη. Σήμερα το πρωί ήταν μαζί με τον Παπαδημούλη, πάλι σε παράθυρο. Κάποια στιγμή η κυρία Βούλτεψη χρησιμοποιεί ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Την έχουμε ακούσει κατά καιρού να χρησιμοποιεί ατράνταχτα επιχειρήματα, πραγματικά που πατάνε και αυτά στη λογική. Αλλά το σημερινό μας ξεπέρασε. Μην τα μπερδέψω, το ζούμε με την πολιτική. Τα, όχι, να, βά, να βάζει τώρα κάτι βιντεοκλείπ που, που να λέει Θα έρθουν 20.000 τουρίστε και μετά να, να, να πα μια άσχημη καμπίνα το του Τσίπρα που λέει Να φύγουν ενώτα την κυβέρνηση και να το κολλάς λες και λες να φύγουν οι τουρίστε. Δεν ξέρει ήταν το βίντεο. Όταν λε go, go back, ποιο θα ακούει το go back, η γάτα μου. Όχι. Ακούει κάποιο που είναι τουρίστη. Δεν έχει σημασία ο τουρίστη δεν το ξέρει Ακούει έναν αρχηγό να λέει Go back. Ακούει έναν αρχηγό να λέει: Go back. Αναφέρεται σε αυτό που είχε πει ο Τσίπρα πριν κανένα δύο εβδομάδε. Το έχει πει δύο-τρει φορέ: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σαμαρά. Να φύγουν δηλαδή ο Σαμαρά ή Μέρκελ. Το, το, Τη το λέει εδώ ο Καμπουράκη ότι το χρησιμοποίησατε στα προεκλογικά σα ποτάκια και με το ατράνταχτο επιχείρημα έρχεται η βούλτευση που του άφησε όλου άφωνου. Φαντάζομαι και εσά που το ακούσατε ότι ο τουρίστα που έρχεται εδώ. Και ακούει τον Τσίπρα να λέει go back. Ποιο τουρίστα, αυτή τη στιγμή που είναι κάτω στη Διονυσσίου, του, στη Μήκονο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, ακούει Τζίπρα. Και μάλιστα τον ακούει να λέει go back και το παίρνει προσωπικά ο τουρίστα. Ότι αφορά αυτόν. Το Γάλλο, τον Ολλανδό, τον Ιρλανδό, τον Ιουδαίο που λέει και το τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα τράνταχτα επιχειρήματα, που πάνω απ' όλα δείχνουν κυριαρχία και όχι, πανικό, και όχι πανικό, η κυρία Βούλτεψη αποστόμωσε κάνα δύο-τσε φορέ σήμερα το πρωί. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε στην πορεία αλλά ήταν πολύ ωραία αναφορά στο πώς θα το πάρει ο τουρίστας το go back του Τσίπρα και μάλλον θα φύγει και μάλλον θα μείνουμε χωρίς συνάλλαγμα. Αλλά όμως αυτά δεν θα γίνουν διότι έρχονται θετικές ειδήσει, μόνο θετικές ειδήσει, δεν θα τις πει ένας κυβερνητικός υπουργός, δεν χρειάζονται, υπάρχουν οι δημοσιογράφοι. Θα σου έλεγα και το εξής Εδώ στην Ελλάδα το είπε ο Σαμαράς Μιλώντας εκεί στους βιομηχάνους Είπε έναν δείκτη λίγο περίεργο Μια άλλη μέρα το συζητάμε Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός Είχε να πάει σε τόσο υψηλό σημείο Χρόνια ατελείωτα η Ελλάδα Αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται μέσα στην οικονομία Πραγματικά διασκεδάσαμε Τα αποτελέσματα που έδωσε η Εθνική Τράπεζα Σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ καλά Δεν το περίμενε κανείς ότι θυθάνε για έκτος συνεχόμενο τρίμηνο καλά. Τα αποτελέσματα που δίνει η Aegean, μια εταιρεία που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια και είναι σταθερή. Είναι επίσης θετικά. Υπάρχουν θετικά σημάδια. <Το> Αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται μέσα στην οικονομία. Ζερό. <Το> Μηδέν. <Το> Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ο Μπάμπη είναι αυτό. Δεν χρειάζονται και οι υπουργοί και βουλευτέ. Αφού τόσο καλά τα διατυπώνουν οι δημοσιογράφοι και ξέρουν και περισσότερε λεπτομέρειε και περισσότερα στοιχεία και κυρίω τι θα γίνει στο μέλλον. Ακούσατε εδώ, όλα πάνε πάρα πολύ καλά και οι εταιρείε το λένε. Και κάποια στοιχεία κρυφά που μέχρι στιγμή δεν τα ξέραμε ακριβώ, αλλά τα έχει πει ο Σαμαρά. Και άρα, ότι έχει πει ο Σαμαρά είναι αυτό και μόνο το σωστό. Υπάρχουν διλήμματα πάρα πολλά όσο περνάει καιρό προ τι βουλευτέ, ένα και μόνο θα είναι το δίλημα, όπω λέει ο παπαδημούλη. Οι επόμενε εκλογέ θα γίνουν σύντομα. Η τέλο του 14 Εντά ή αρχέ του 15. Εντά ή αρχές προέδρε. του 15. Εντά την εκτίμησή μου. Εντά. Το βασικό δίλημα σε αυτέ τι εκλογέ, γύρω από το οποίο θα αλλωθούν τα πράγματα πολύ παραπάνω από ό,τι τι ευρωεκλογέ, θα είναι η κυβέρνηση με κορμό το σύρμα και την πολιτική του ή κυβέρνηση με κορμό τη νέα δημοκρατία και την πολιτική τη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάρουν σαφή θέση σε αυτό το δίλημα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάρουν σαφή θέση σε αυτό το δίλημμα. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερα διλήμματα λύνουμε στη ζωή, τόσο περισσότερα αντιμετωπίζουμε αμέσως μετά. Και αυτό χρόνια τώρα όχι σε αυτήν αυτή την εκλογή, σε αυτή που θα γίνει, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες. Από το 81 και μετά, όλο διλήμματα λύναμε, αντιμετωπίζαμε και μετά ερχόντουσαν περισσότερα και όσο περνάει ο καιρό, όπως βλέπετε, γίνονται ακόμη και Ακόμη πιο πολλά και ποιοτικά καλύτερα αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία, Μейλ στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, ο οποίος θέλει να στείλει SMS, γραφή Real νό, το μηνυμάτο που στολείς στο 54%. 100. Η Κατερίνα Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο και αμέσω μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν για αφρήστε τα αυτά, αυτά μας κάνουν. 7 και 4, 11 και 3, 14 και 4, 18 Από αυτές πόσε πήρατε Ζερό Μηδέν Όταν θέλει ο άλλος να πάει Να πάει στον παπαράτσι Να βγάλει φωτογραφία αυτό, αυτό. Για να δείξει θα πληρώσει και να τάξει. Πόσο Τότε πλήρωσε να ήθελες Πόσο ρε παιδί Μετά μου Τα κοχήμα και τα ακαγιάλ Πόσο ήθελες με ασφάλεια και σταθερότητα να ολοκληρώσουμε την έξοδο κάθε Έλληνα και ιδίω τους ανέργους, αυτούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν. <superheroes and> <who sang> <estado growing misunderstood> Με ασφάλεια και σταθερότητα να ολοκληρώσουμε την έξοδο από κάθε Έλληνα και ιδίω του ανέργου, αυτού που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτού. Κυρίω αυτοί θα έχουν μια ωραία έξοδο, την έχουν δηλαδή σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται, αλλά θα γίνει και καλύτερη από εδώ και πέρα, επειδή θα ανασυγκροτηθεί το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό ήταν ανέκδοτο γιατί το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα, πώ να ανασυγκροτηθεί και τι δυνατότητε ανασυγκρότηση έχει. Ανασυγκρότηση. Ελάχιστε, αλλά δεν έχει σημασία, ελπίζουν αυτοί και κυρίω ελπίζουμε κι εμεί. Και πιο πολύ ελπίζουμε ότι σε αυτή την οικονομία, σε αυτή τη μορφή διαχείριση, σε αυτό το οικονομικό σύστημα, χωρί βιομηχάνους, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνία, ούτε οικονομικό σύστημα, ούτε κυβέρνηση πολύ περισσότερο. Ούτε ψηφοφόροι κατά επέκταση για να ψηφίζουν και να, κάνουν, και να στέλνουν τα δικά του μηνύματα. Άρα, σωστά τα είπε ο Αλέξη, λέμε εμεί. Όποιο θέλει την ακριβώ αντίθετη άποψη, μπορεί να μπει στον Ενικό, να πάει εκεί στον κομμουνιστή τον Μπογιώπουλο, στα κείμενα που έχει. Το σημερινό του κείμενο είναι. Γι' αυτόν ακριβώς, για αυτό το θέμα και έχει αυτό το τίτλο για το Τζίπρα και το ΣΕΒ. Κάπως έτσι δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, το διάβασα, είναι μακροσκελές, έχει ενδιαφέρον όμως, ειδικά προς το τέλος που σουμάρει και από την αρχή βέβαια, που σουμάρει ορισμένα αυτονόητα τα οποία συνηθίζουμε να τα ξεχνάμε, όχι μόνο ως λαός, ως αριστερά γενικότερα, με ό,τι αυτό σημαίνει, ο όρος αριστερά, Τα ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα όταν βλέπουμε το Μέγαρο Μαξίμου και καλπάζουμε προς τα εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος λοιπόν για τον Τσίπρα και για τον ΣΕΒ. Με αφορμή την προχθεσινή ομιλία και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ε, εκεί. Ε, η Νέα Δημοκρατία ανήκει ε, δεν σι... μου ανακοίνωση. την ανακοίνωση σι... του τμήματο τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ την έχετε δει. Κυρία Βούλτεψη. Διώχνει του τουρίστε. Λέει μα έχει δει κάτι Κυρία Καποράκη, κύριε Οικονομέα. Δεν μπορώ εγώ έτσι. Εγώ δεν μπορώ έτσι. Αλλά μπορώ να απαντάτε επί των συγκεκριμένων. Όχι, Δεν μπορώ. Καλά τα λέει η Ο ΣΥΡΙΖΑ διώχνει του τουρίστε. Το είπε πριν και με το GO BACK, πολύ αναλυτικά. Αλλά το είπε εδώ και στον Παπαδημούλη. Γιατί η ανακοίνωση πέρα από το GO BACK, το αρχικό του Τσίπρα, που το παίρνει προσωπικά ο κάθε τουρίστε που έρχεται εδώ και. Καλό είναι όταν βλέπετε τουρίστες, κλείνετε τα ραδιόφωνα, κλείνετε τις τηλεοράσεις, μην ακούσει κανείς το τζίπρα να λέει go back και φύγουνε. Και οι ανακοινώσει του ΣΥΡΙΖΑ όλες διώχνουν τους τουρίστες. Παρ' όλα αυτά έρχονται οι τουρίστες, είναι και αυτοί οι μαζοχιστές όπως και οι Ιθαγενείς. Λοιπόν, περίμενα να το τερματίσει ο Άδωνη, αλλά το τερμάτισε άλλο. Τρέχει, λέει. Ποιο Ο Αρμανιτόπουλο. Μεγάλο ητυμένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο. Ε, πώ τον λε, δεν τον λε και νικητή, συγγνώμη κιόλα. Μεγάλο ητυμένο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο, μόνο τα λέω Με 26% περίπου το λες νικητή. Ο Σαμαράς ε... έχουνε μάθει σε μεγάλα ποσοστά. Ε... Ναι, γι' αυτό μάλλον. Γι αυτό. Οριακά ο Σαμαράς να πάρει ίδια ποσοστά με πολιτική άνοιξη, έτσι. Στόριο είναι. Τι είπε πάλι αυτό το τσολάκο γκλαιό. Να πάνε οι να δουν τι διαπραγματεύσει που κάνουν με του Ευρωπαίου. Εγώ ήδη. Τη... Να ξεστραβωθούν και... να πάνε να δουν τις διαπραγματεύσεις. <laughs> Ναι, εγώ Και εγώ... το θεωρεί και επιτυχία αυτή η διαπραγμάτευση. δεν διαπραγμα... διαπραγμα... έχουν στις επιτυχίες τη κυβέρνηση. τι έχουν. Αν έχουν τέτοιε διαπραγματεύσει για επιτυχία. Έλα, Έλα, Τι ζημιά ήταν αυτή Ο Παλούρλος, τι έπαθε τη το ψυγείο. Τι ζημιά ήταν αυτό που έπαθε. Άστα, άστα. <laughs> το στραπάτσο a że Τόσο πολύ! Τόσο και παραπάνω! Πό, πό, πό, πού. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι που πιστεύω ήταν πολύ σημαντικό στην ελληνοφρένεια τη Δευτέρα που είπατε. Τι. Επειδή όλοι ψάχνουν να βρουν για την μερίδα του κόσμου και στρέφεται στην ακροδεξιά, νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή γιατί την είπατε τη Δευτέρα όπω σου είπα. Την ώρα που είναι τάβλα ο Μπαλούρδο, ο αρχισυντάκτη του λέει Τι σταυρού δημιουργεί η δημοκρατία του Σαμαρά και εγώ απλώ προσθέτω νομίζω και το Σύνταγμα Βενιζέλου. Αν μπορεί να το πει όσο πιο συχνά μπορεί. Να σου πω Άκουσα χούχλη που είπε τώρα ο Θήμιος Τι δημιουργικά Τι Πριν από τις εκλογές Η χούχλη Το μπουτσούμπα Του λέει κύριε Κουτσούμπα, λέει πιο. πώς το λένε, κάνετε μεγαλύτερη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, α... ου. <συρίζει> Ποιο Αυτό ήταν το θέμα με τη Χούκλι, αυτό από τη χούκλη. <συρίζει> όχι, από το... Του <συρίζει> Που το τόσο καιρό <συρίζει> και σου λέει τώρα που σφίξαν οι κόλοι, <συρίζει> ή έπεσε η καλή δεν λίγο την με και βέβαια. Να τα λίγο πριν ό,τι Δεν θα Αυτό που Κάνει κάτι χτυπήματα που και που, πολύ μ' αρέσει, πολύ μεξιτάρι. Σου κρατάει τον ενδιαφέρον. Εκεί που δεν το περιμένει, τσουπ, σου πετάει μια εκπομπή τη Χούκλι για το ευρώ. Α πούμε. Ναι, λοιπόν. Παίρνει πρόπρεση. Τώρα, αυτό. Μετά ο Βαφιάδη. Διάβει για, για το Βαφιάδη. Μπράβο, υποθήμενο για το Βαφιάδη πόσο ανοιχτά ήταν υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει μετά το Βαφιάδη, δύο μέρε μετά, ο Ρογκάκο έκανε κριτική. Τιποκίρτσο ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση. Εντάξει, δεν είμαστε αριστεροί, αλλά δεν Και βγαίνει μετά το Βαφιάδη, ω που. Ούτε ο έτσι, τι είναι αυτό το πράγμα. Καλό Σαμαράβρετ αντρεπόταν να βγει να πει ψηφίστε μα για τη σταθερότητα ή όχι. Ποιο, ποιο. Ούτε θα σκεφτόταν να ρίξει λάσπη στον αντίπαλο, όχι. Πέρα που έλεγε στον άλλον ότι 30% ελιά και νέα δημοκρατία. Ήθελα να σε δηλαδή Εμεί, για, να, σοβαρήσω, για, να, σοβαρήσω, για να, Εμείς... και να βοηθήσουμε. Ενώ κάνω τα δεσμεύει του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μέχρι το βρούμε βράδυ. Ενώ έπρεπε να χαϊδεύουμε το ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Ε, όχι, αλλά. Α, με... α, α, α. Στην φάση... Να πιαλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να το πούμε τι. Ναι, Αλέξη, Γερά. Γερά Αλέξη, με την Ευρώπη. Υπεύθυνα με την Ευρώπη να βάλουν οι άλλοι, αλλά ε, Να τα Υπογράφει ο Σαμαράς και φέρε δικά σου Τι να πούμε Επίσης, μην τα μπερδέψω το ζούμα με την πολιτική. Τα όχι, όχι, όχι. Να βάζεις τώρα κάτι βιντεοκλείπ που, που να λέει Θα έρθουν 20.000 τουρίστες και μετά να, να πα μια άσχημη τουρίδα του Τσίπρα που λέει Να φύγουν ενώντας την κυβέρνηση και να το κολλάς λες και λες να όχι. φύγουν οι τουρίστες Δεν ξέρει ήταν το βίντεο. Όταν λε go, go back, ποιο θα ακούει το go back, η γάτα μου. Όχι. Θα ακούει κάποιο που είναι τουρίστη. Δεν έχει σημασία ο τουρίστη δεν το ξέρει αυτό. Ακούει έναν αρχηγό να Go back. Και έτσι μπορεί να φύγει ο τουρίστα όταν ακούει το go back του Τσίπρα, μήνυμα Κρόατη, του Κώστα. Ε, συγγνώμη, μήπω ζω σε άλλο κόσμο. Αποφάσισαν οι Έλληνε να ρίξουν τον καπιταλισμό. Εγώ άλλα βλέπω. Άρα, ένα κόμμα που ετοιμάζεται να κυβερνήσει δεν πρέπει να συναντηθεί και με του βιομηχάνου. Το θέμα δεν είναι αν του συναντάει, αλλά τι λένε μεταξύ του και τι θα κάνει μετά. Συμφωνώ, χίλια τα εκατό. Αυτό ακριβώ είπαμε κι εμεί. Δεν είπαμε να μην συναντάτε. Ε, είπαμε τι είπε εκεί και κυρίω τα όλη μαζί που χρησιμοποίησε ο Τσίπρα για να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα και τα λοιπά. Διότι το όλοι μαζί, στα λόγια, στην πράξη κάπως αλλιώς μπορεί να μεταφραστεί. Και αν κυρίως, τίθεται τα βασικά ερωτήματα, αν μπορούμε όλοι μαζί να χτίσουμε μία χώρα. Διότι αν δεις τις θέσεις πως είναι κατανεμιμένες, αυτό το όλοι μαζί δεν μπορεί να συμβεί με τίποτα. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να συμβεί κυρίω σε εποχή κρίσης. Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώ δεν το είπαμε έτσι καθαρά. Παραπέψαμε και στο άρθρο του Μπολιόπουλου που έχει δυο σελίδε, εκεί δέκα και τα λέει τεκμηριωμένα. Αλλά αυτό εννοούμε. Βεβαίω να γίνονται συναντήσεις αλλά κυβέρνηση σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να τα έχει καλά με του βιομηχάνους δεν μπορεί να υπάρξει και δεν μπορεί να γίνει. Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα στριμώχνει, θα πιέζει και θα ξεζουμίζει του εργαζόμενου, μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλα τα άλλα είναι λόγια για να συζητάμε εμεί. Ένα άλλο ακροατή που είναι, ανήκει σε κατηγορία ακροατών είναι ο εξή. Ο Νίκο. Ξεκίνησε το συνέδριο τη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ 29 Μαου στο πεντάστερο τάδεχο τέλ στην Κοπενχάγη. Σύμφωνα με το Ζούγκλατζιάρ, από εκεί ενημερώνεται, που είχε βγάλει τον Κασιδιάρη 45% το Ζούγκλατζιάρ ότι θα έβγαινε στην Αθήνα. Καλεσμένοι από ελληνική πλευρά είναι η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ο Λουκά Τσούκα και ο Γιώργο Ζανιά. Θα το ανακοινώσετε από την εκπομπή σα, θα το κάνετε κι εσείς γαργάρα, γιατί παίζει να μπει πέρυσι στο στόμα. Αυτή είναι κατηγορία Κροατών, οι οποίοι στέλνουν πάρα πολύ κάθε μέρα. Στέλνουν διάφορα μηνύματα που τα θεωρούν ε, δική του και αποκλειστική απασχόληση. Νομίζουν ότι έχουν ανακαλύψει την Αμερική και τον Πάπα, από εκεί που ξέρουμε. Και βλέπουν ότι δεν ασχολείται κανεί μαζί του. Και όλοι οι άλλοι που δεν ασχολούνται με αυτό είναι υπόδουλοι σε κάτι. Τόπαμε και γιατί είναι κρυφή λίστα τη. Λέσχη Bilderberg, οι συνεδριάσει τη, ή ποιοι πάνε εκεί. Καθόλου κρυφά δεν είναι αυτά. Ανακοινώνεται δημοσίω. Αυτό που για σένα είναι σημαντικό δεν σημαίνει ότι είναι για όλο σημαντικό. Και κυρίω αυτή η άποψη εκ των προτέρων ότι δεν το ανακοινώνει ο δημοσιογράφο. Όχι. Άρα έχει μια δέσμευση τάδε και άρα είναι αυτό και άρα και άρα τεκμηριωμένη από πριν άποψη για ένα θέμα εντελώ ανούσιο. Όχι για το συγκεκριμένο. Γενικότερα για θέματα ανούσια. Μετά από όλα αυτά, λαό. Έλα, Αποστολή. Είμαι άνεργο Ευρωπαίος χωρί ευρώ στην τσέπη και μου έχει μείνει η κατάληξη. Βγήκε από το ευρώ? Έλα, Ρεμούρι. Κουμώνι, κουμώνι. <laughs> Σκέφτομαι τι να κάνω την κατάληξη του Ευρωπαίου, αυτή μόνο μου έχει μείνει. Έχει καμιά ιδέα. Πώ δεν έχω ιδέα. Για πε. Έχει καρέκλα και σπίτι? πίτι. <laughs> την ανάποδα και δοκίμασε κάτι να δω. <laughs> Αυτό σκεφτόμουν και εγώ Αυτό <laughs> να κάνει, φίλε. Follow your heart. <laughs> ε, τα λέμε. Α, Τι ήθελε να πιέσει Η Χούχλη ήταν μια κακή στιγμή. Ξέχασε πριν δύο χρόνια που μου είχε φορέσει τα άσπρα. Ε, τώρα και εσύ μην μπει στην εκπομπή για το ευρώ, μην την πει. Καλά. Θα χάρα το νόμισμα. Α. Είχε αποστολή, γυναίκα. Πάλι άσπρα φοράει όταν πήρε συνέντευξη από το Σαμαράκι και δεν είχε. Ναι, αυτό του γαλατά πάντα βοηθάει σε αυτά. Λοιπόν, το βλέπει είναι... και λες, α, έχει ε... πλήρη με αριέλ. Okay. Καθαρή είναι. Θα συμφωνήσω με Χατζη Νικολάου που λέει ότι η πιο αξιοπρεπή λύση είναι η παρέτηση, άμα δεν συμφωνεί. Ναι. Έλα φίλος, με τιμία ρε, δεν παίζουμε. Ναι, κάτσα σε κλείσω, ξαναπάρε. Ε, όχι, όχι. Ε, αφού σε χάλασε, Όχι, δεν με χάλασε. Α, τι θε. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το σεξ. Αύριο θα τη φάω κανονικά. Ξεκινάνει... Ξεκινάει το σεξ αύριο. Γιατί ξεκινάει το σεξ αύριο. Να... Χθες ήταν το σεξ, παιδί μου. Δεν είδε πως τον πήγε ο το στο βάζελο. Έλα. Χθε ήταν το σεξ. Ρε, έχω πανελλαδικέ πανελλα... Τι έχει τι. να επιχειρήσεων. Είναι κάτι λοιπόν... να Δηλώσεις. Ποιες σχολές Α Ναι. Υπηρεά. Έχει ψηλού στόχου. Σε... Τι σχολέ, παιδί μου, τι τέτοια υπηρεά. Σε ποια σχολή? Ηλεκτρολόγω μηχανικών. Θέλω να σπαλάξω τα φώτα. Τι θες τώρα. Α, ah, <laughs> να έχει δίπλωμα. Αλλιώ δεν δέχομαι, φοβάμαι. Να σου πω. Τι κατεύθυνση είσαι. Τεχνολογική. Φόλο. Πάπα. Αγράμτι όλοι. <laughs> Νούμερα. <laughs> Και λίγο ιστορία <laughs> τίποτα. <laughs> νούμερο τη κοινή. Στο διάβαζα. Να πα να κάνει ξυκνοκολήσει βλάμε. <laughs> Ηλεκτροκολήσει. Σα την ιστορία την γράφει ο σαμαρά, λοιπόν. Όχι, ο οσαμαρά δεν γράφει την ιστορία. Ο Σαμαράς σκίζει τα μνημόνια. <laughs> ναι, καλά, θα σκύσει καλυφών. Καλέ τα σκίζει τα μνημόνια. Δηλαδή με το που <laughs> τελειώνει το πρώτο, το σκίζει να έρθει το επόμενο. Πάει. Νταν. Βάζει ένα τύκ, το κάνω αυτό. Σκύστο. Άλλο. Πε μου λίγο τη γνώμη, σου ρε τι να πει αύριο. Πού. Αυτό προβλέπω. Όλοι στη θέση είδα το καταπληκτικότερο των κυματέφρασμό Ε στην ελεύθερη ερ. Απλά έτσι για αναφορά το λέω. Και τι αναφορά ότι είναι να μάθουμε ότι υπάρχει ελεύθερη έρθει, ελεύθερη είναι κοινέ. Είναι ελεύθερη να λένε τι μαλλική πολύ ελεύθερα. Ωραία, εγώ μιλάω για έλεγε πουτάσα πίσω ότι το πρώτο πρόβλημα είναι η ανεργία και άλλοι παπαγαλήνα υπάλληλο του καψή. Έλεγε ότι το πρώτο πρόβλημα δεν είναι η ενεργεια, είναι τα σκουπίδια. Η καθαριότητα. Τα σκουπίδια από τα δικά του τα έχουν δει. Γι' αυτό το λένε μάλλον. Πολύ καλά, πολύ καλά. Δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση. Ναι, το ξέρω. Αλλά <αυτές> στην έφεση, <χ> είναι <χ> στην έφεση. Οι σχολικοί φυλακέ τι κάνουν. Που του θυμήθηκε σε λίγο, θα μου πει και για δημοτικού αστυνόμου. Ναι, η... οι σχολικοί φυλακέ τι κάνουν. Ευτυχώ δεν ήρθε ο Άρη, θα είχαμε παντού μπατσαρία μέσα σε όλη την Αθήνα. Ναι, θα, θα χάσουμε και από αισθητική βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Αν τον βάλει μαζί μπάτση παντού που έλεγε ο Άρη, μαζί με την αισθητική, οργιάζει η φαντασία μου. Ω, δεν θέλω να, να δω του δημοτικού μπάτ να σου γράφουν κλείση με το παρεό και τι άλλο παρεό και τατουάζ πάνω του στο σήμα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, κρατάνε λίγο παραπάνω μας πάνε στο μαγαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλο Κατερίνα κρυβοπούλου και στις 3.30 αμέσως μετά Ελιάνα Κανέλη. Γεια σας. Un innamorata, surerà, surerà. για την παρασκευή και μετά βάζει την πρακτέρη της ζύγι. Citaldine, Citaldine di Bologna. Amici e Questa piccolissima serenata con un si può cantar. Ποιος είναι αυτός. Δάσκαλος τελώς. Εκλογές κόμματα με φρουφρού κι αρώματα Διαδηλώσεις πτώματα με ανοιγμένα στόματα Και κάτι άλλο. Θέλω να μου βάλεις μια μέρα που είχες φάνει το γιακουμάντο στο τηλέφωνο και του κάνεις μια πλάκα και σήκωσε το τηλέφωνο και σε έβρισε. Είχε πολύ πλάκα όλη αυτή η ιστορία. Πολιτικόγραφη Γιάννη Βηματά, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε γραμμή με τον κύριο Φερερέσμιλτο. Είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτό Ναι. Ναι. Τι θέλει Θα ληφθούν μέτρα κύριε Κουμάτω. Θα μου τα Και ξέρω να Μην τηλευόλο, μη ξέρω το Ε, τι θέλει. Τι θέλεσαι. Να σου πω. Σε μένα βρίσκει να μιλήσει, Σε καραγγιώσια και εσένα. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Τι λέει. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να, να, να έλεγε αυτά. Τι, τι, τι παρευλάκα, ε? τι παρευλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν Από είσαι στην Εκδημία. Μόλι τα 10 χρόνια στην στο, στο Πανεπιστήμιο και στο, στο Νοσοκομείο. Είναι Αν ανεξάρτητο τώρα. Είναι το κόμμα, ο το ο το κόμμα. Κάτι μαλάκι, σαν και σένα, Αν θες Αν ναι. Ναι. να κάνει αντάρτητο, πε το. Συμποδέλφια, σταυρόνα και όλη νύχτα Μπορεί την Παρασκευή να βάλει στη στα έδρανα, και να έκλανα. Και, και θέλει Θέλω να βάλω σε αυτήν την σχολή μα... Γιώργιάδη με τον αδερφό του. Το ότι κουράστηκα πολύ την ώρα που λέει κουράστηκα πολύ. Να βάλει τον μια κούραση βαριά του καζατί. Σου λέω και μεταξύ μα, μέσα μου, μέσα μου εγώ άδεια Γιώργιάδη. Κουράστηκα. Θα βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Νιώθω μια κούραση Κουράστηκα να πρέπει να κάνω διαπραγμάτες με τα διαγνωστικά κέντρα και να πρέπει να με βρίζω όσο ο κόμιδη. λέει κάνω περικοπές και κάνω και αράνο. Κουράστηκα. Στο σώμα μου και στην Κουράστηκα να πρέπει να κάνω την μεταρρύθμιση που την περιμέναν 35 χρόνια. Και δεν μου κάνει όρεξη, ούτε να Κουράστηκα. Kurastika, tsakistika. Kurastika. Semle. Ohi kurastika. Ve telo pja na zis. Ore ke boar. Ore ke boar. Tamono a dosanashi. Kurastika. Saimos Πρέπει να μην πονάσου, πω Αποστολή, θέλω να μην κάνεις νεχάρι. Θέλω να με βάλεις στη συνταγή για μολότοφ την Παρασκευή Αφιέρωση, γίνεται Γεια σου Αποστολή Γεια Που παίζει η ελληνοφρένια στα χανιά Στα χανιά μου ρε Σούπερ εφέρμ 89 και 6 Ναι πρεσί. Ναι Δεν σου κάνω πλάκα καθόλου. Ποσό! Άμα σε κάνω πλάκα, να έρθεις εδώ πέρα να μου τι παίξει. Καλά. Επίση να πεις πει στον κόσμο: Ναι, την ταγία Μολότοφ. Ποια είναι? Τρία τέταρτα βενζίνη, ένα τρίτο άβα. σκάει Μολότοφ. Και κάνει και του φιάει όλου από μπροστά και κουματάδε μέχρι πίσω το τελευταίο που είχε μπει και δεν είχε μεγάλο βέσμα και τον ρίξανε στα μάτ. Τι πει ισχύει ή άλλαξε? Δεν πει το ξέραμε, έτσι. Έτσι, έτσι όπως είναι. Υπάρχει βιβλίο Υπότιτλοι AUTHORWAVE το Ναι, την Ναι. Άκουγα τι εξαγγελίε του πρωθυπουργού για κάπου χιλιάδε θέσει εργασία. Παραγγελιά για την Παρασκευή, αν μπορέσει να το παντρέψει, υπάρχει μια ταινία, το Αφενόδορο Προύσαλι, που τη λέει 75.000 δίσκ. 150.000 δίσκ. Λοιπόν, την Παρασκευή θα βάλει το Βενιζέλο να λέει θέσει εργασία, αλλά θα ακούγεται από κάτω ο Τσούκα από την ταινία, ο Νίκο Τσούκα, που λέει 500.000 δίσκ. Και κάθε Βενζέλος, νούμερο και δίσκι. Νούμερο και δίσκη γιατί είναι πολύ μαγαστο Vενιζέλο. Μπρος. για σου, αποστολή με πέτριο στην πουκιά επάνω. Τόση ώρα καλό Λοιπόν, Έλα. παρακαλώ σε παίρνω για την Παρασκευή. Μία ατάκα. τις μαρικίε που έλεγε ο Σαμαρά με τις θέσει εργασία. Και από πίσω από μια παλιά ελληνική ταινία που έλεγε 100.000 δίσκοι. 200.000 δίσκοι. Ο τουρισμό. Μπορεί να δώσει 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας 80.000 δίσκι. Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής Μπορεί να δώσει επιπλέον 315.000 νέε θέσει εργασία. 100.000 δίσκοι Η ενέργεια και το περιβάλλον 40.000 άμεσε και έμεσε θέσει εργασία. Τόνο, <Τονω>, θα τον βαρέσω. 60.000 δίσκοι Η έρευνα και τεχνολογία 50.000 θέσει εργασία. Αριθμομηχανή ο τόνο. Η φαρμακευτική βιομηχανία 25.000 θέσει εργασία. Που λέει ο λόγο. Η ναυτιλία 70.000 θέσει εργασία. Ξέρω, ξέρω. 200.000 δίσκη. Και περιπλέον. Σύνολο. Τα 270.000 θέσεις εργασίας μόνον από αυτού τους κλάδους. Το παιδί μας έπεσε, κατ' μπα, Ε, αυτό θα πάει για 300.000 δίσκη. Στα σχολεία γάματα, γράμματα, σπουδάματα <ομήλων> Θέλω να ακούσω εκεί που μετράει ο, ο Μπένιο τρομερός για τις θέσεις 200.000 εδώ, 200 εκεί, 100 εκεί, εκεί, για να παίξεις χώρο να βοηθήσω. είχε κλέψει τα λεφτά, και τα καταγραφεί και να δούμε τι σοβαρό μπορείς να μου πει. Λέγε βλάκα. Λέγε βλαμένε τι είναι αυτό το σοβαρό Αυτό από την εγγύηση για τους νέους που είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Αυτό όλο μαζεύει 300.000 θέσεις εργασίας 1 000, 1 000, 1 000. Μπορούμε να έχουμε 45.000 θέσεις στον πρωτογενή τομέα 1 000, 1 000, 1 000. 77.000 θέσεις στην ενέργεια, την ποσοσία του περιβάλλοντος 1.100.000, και 10 Στο χώρο του τουρισμού 260.000 θέσεις εργασίας 1.100.000, και 10 Του ηλεκτρονικού εμπορίου 240.000 θέσεις εργασίας 1.100.000, 1.100.000 και 10.000 θέσεις εργασίας Admisji misji prosty Κανένα έτσι, μαζεμένο που σε βρίζουν όλοι. Δεν με βρίζει κανεί. Τι εννοεί. Τι δεν σε βρίζει. Έχει την ικανότητα να του κάνει του άλλου να σε κάνουν να σου ρίξουν να πάρω μερικά του. Α, δεν έχω προσέξει. Λοιπόν, άμα έχει κανένα τέτοιο, πάρτε το λίγο. Αρκεί να το επιτρέπει το εξουρού. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ και ο Τράκη, έχετε δημοκρατία που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Ε, αν νομίζετε τέτοιο τρόπο, περιμένετε τα κοντάριά μα που πηγαίνουν Δεν νομίζουμε. καλά. καλά, καλά. Αλλά. Τι καλά, καλά, συμφωνούμε. Περίμε είμαστε απαράδεκτοι, συμφωνώ μαζί σα. Σαν δεν ντρεπόμαστε, κύριε. Ό,τι και να λέτε για μα είναι λίγο. Έχετε παραπάνω από δίκιο, τι να σα πω. Βεβαίω να τη φάω. Πάω τώρα, έχετε δίκιο, κύριε. Μα δεν σα βρίσκω πουθενά σενά Σασέκα να βότα νεβρά Τσιπρά ολο δημοκρατία να σοληγάζει Να κάνω μια ερώτηση Δεν να μία Μία δεν πάτε να γαμπρίτε Ας που να πάτε να Τι ώρα Τα οι ο Τα εφαρμόζονται για και κακ*** Ακούς? Πού σας! Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι Η βλαμένη η αμάξια και η δρομερή στο σώμα! Έσαι γεια σας! Πολλοί βρίζεις; όλοι τον λιγάκι! Εσύ είσαι μεγάλος αλιτάρας. Αγάπη τότε! να μερκομανή, αλήθεια. Dzień